Thank okay. okay. you. Yeah. Sure. συγχωρείς τα lifestyle πρόγραμματα των κανοδιών της διατροχής όπως είχες τη κρήμα που λέει κρίμα. Σ' ένα Τα καφέ της πάντας είναι γεμάτα φοιτητές που διαβάζουν μαθήματα και λίγο να ασκήσουν. Μια περιμένουμε πια. Για να το την τζάπα μάγια δεν έγινε τίποτα το των νεολαίων Και θυμόσαστε την αρχή των παιδιά που χρησιμοποίησαμε τον ρώτησε όταν τον, ρώτησα, τον ρωτήσαμε για την και είχε τότε. Δεν τι είματαν, γιατί Το ίδιο και μ referred να πα승거onderε μια κι thumbnails all Kelley Ειναι όσο Thank yeah. yeah. It's a matter of η ησυχή ότι εμείς πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και δεν έχουμε πρόβλημα. Είπε ο Σόιμπερ στο κορυθάκι πριν ένα μια χώρα η οποία Atención, gracias. So we got it en él. You should the that burst out. Oh, That's sure. it. in a minute. Δύο σειρά να σε Είσαι άφησα. Πάμε στον αριθμό των αριθμό των σήμερα, λοιπόν και στιγμή που δεν ξέρουμε έχουμε εδώ το τους δεν τους γίνεται ε Let me try. You're done. me parece que και εγώ την and that's a good choice in the next year and the Okay. Yes, yes, we're going. Thank <laughs> you. Γιατί σου πάει, δεν μπορούμε να Δεν είπα να το πω Δεν το sure la saco